Radio Batistas Καλώ ήρθατε λοιπόν σε άλλη μία αντιστασιακή εκπομπή. Μουσική Σήμερα είναι Κυριακή 27 Μαρτίου, έτο 2011. Μουσική Να ευχηθούμε επίση χρόνια πολλά ε, για την επέτειο τη 25 Μαρτίου και στου Βαγγέλυδε και τι Ευαγγελίε φυσικά που γιόρταζαν. Να καλησπερίσουμε και τους φίλους και τις φίλες που είναι σήμερα μαζί μας εδώ Και να στείλουμε οπωσδήποτε και τους χαιρετισμούς μας Σε όλα τα παιδιά εδώ που μιλάμε και τα λέμε πριν ακόμα αρχίσει η εκπομπή Από όλη την Ελλάδα και τους ελάχιστου από το εξωτερικό Που επιμένουν να ακούν διαδικτυακό ελληνικό ραδιόφωνο για να έρχονται σε επαφή με τα εκτενόμενα της πατρίδας μας, τα οποία δυστυχώς δεν είναι και τόσο ελπιδοφόρα και καλά. Το θέμα λοιπόν της σημερινής μας εκπομπής θα είναι μια ε, χαλαρή έτσι, και ελεύθερη ε, ανάλυση, ας το πούμε έτσι, σκέψεις δηλαδή, γύρω από την επανάσταση του 1821. Και θα την δούμε από μια άλλη οπτική γωνία, όχι από συνηθισμέ... τα συνηθισμένα λογίδρια που συνήθως ακούμε αυτές τις μέρες, αλλά από τη δικιά μας ιδεολογική οπτική. Οπότε μπορείτε να μείνετε μαζί μας για τις επόμενες δύο ώρες, παρέα, συντροφιά, να συζητήσουμε και να πείτε και εσεί τη γνώμη σας στο Messenger της εκπομπής, το οποίο δεν είναι άλλο από το rbn Ελάς, παπάκι γιαχούτελία G. Ραδιο αντίσταση. Και βεβαίω σήμερα θα, θα έχουμε και τη μουσική υπόκρουση Ελλήνων καλλιτεχνών, διαφορετική από τη συνήθως, πιο παραδοσιακή θα λέγαμε ή μάλλον πιο λαϊκή, θα πλησιάζει δηλαδή, την παραδοσιακή, τους παραδοσιακούς μασίγους. δυστυχώ στην Ελλάδα του, του 2000 ας πούμε, του 21ου αιώνα, δεν έχουμε... Καλλιτέχνε, Έλληνες οι οποίοι να έχουν στραφεί στην παράδοση και να την έχουν και να έχουν δημιουργήσει με βάση την ελληνική μας παράδοση. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα πνευματικού επίπεδου, όπου δεν παράγεται πλέον ε, λαϊκή παραδοσιακή ε, τέχνη σε οποιοδήποτε επίπεδο και στη μουσική και σε άλλες μορφέ. Βλέπουμε δηλαδή τους ε, καλλιτέχνες συνήθως να ε, στρέφονται στον, στον αγγλικό στίχο, στο pop, σε αυτό το φτηνό, μοντέρνο, ξενόφερτο ε, άκουσμα, ειδικά στη μουσική αναφέρομαι και δεν βλέπουμε ούτε έναν, πλην ελαχής των εξαιρέσεων βεβαίως, να έχει πιάσει την παράδοση μας που είναι τόσο πλούσια, που δεν υπάρχει στο εξωτερικό τέτοια τόσο πλούσια παράδοση και να την έχει χρησιμοποιήσει για να αναπαράγει νέα είδη μουσικής, νέα ακούσματα. Αναρωτιέμαι δηλαδή αυτοί οι Έλληνες που κατηγορούν τους ξένους ως βάρβαρους ότι εμείς είμαστε οι και αυτοί είναι οι βάρβαροι ε, τι πνευματικά έχουν δημιουργήσει σήμερα. Αντιθέτως, θεωρείται ντροπή και ε, Ας πούμε και μπαναλ με αυτές τις ξένες λέξεις να το πούμε έτσι ότι δεν είναι και τόσο μοντέρνο δηλαδή να χρησιμοποιείς ε, την ελληνικό, ελληνικό στίχο ελληνικό στίχο καλά καλά δηλαδή να χρησιμοποιείς ε, την παρακαταθήκη τη λαϊκή παραδοσιακή που έχεις για να παράγει. βλέπουμε όμως στην Ευρώπη άλλα είδη όπως είναι η folk μουσική ή νεοφόλκ είδη μουσικής ακόμα και σε metal χώρο ότι έχουν χρησιμοποιήσει ακόμα και τα όργανα τα παραδοσιακά τα μεσαιωνικά που έχουν μείνει ή χρησιμοποιούν και την παλιά τους γλώσσα την, τις πιο, πιο αρχαίες τις μορφές. Εδώ στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και είναι και ντροπή κιόλας για τους Έλληνες να, να στραφούν πίσω στην παράδοση. Ελάχιστα λοιπόν... Συγκροτήματα ή καλλιτέχνε όπω ο Ξιλούρη α πούμε που σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ Ξιλούρη γιατί εκφράζει μια λαϊκή ψυχή ο Ξιλούρη γιατί κατάγεται και από την Κρήτη που εκεί έχει κάπω μείνει το, το λαϊκό στοιχείο και συνεχίζει να υπάρχει διαδεδομένο έστω και μπασταρδεμένο δηλαδή αλλοιωμένο στο χρόνο. Σε όλη την Ελλάδα βέβαια έχει εκφυλιστεί η καλλιτεχνες οπως ο ξιλουρη α πουμε που σημερα θα εχουμε παρα πολυ ξιλουρη γιατι εκφραζει μια λαικη ψυχη ο ξιλουρη γιατι καταγεται και απο την κρητη που εκει εχει καπως μεινει το λαικο στοιχειο και συνεχιζει να υπαρχει διαδεδομενο εστω και μπασταρδεμενο δηλαδη αλλοιωμενο στο χρονο σε ολη την ελλαδα βεβαια εχει εκφυλιστει η παραδοσιακη μουσικη ε και στα πανηγύρια και σε όλα αυτά τα άθλια τέλος πάντων στις άθλιες εκδηλώσεις που βλέπουμε έχει εκφυλιστεί τελείως αυτό το μουσικό είδος το λεγόμενο παραδοσιακό μας είδος γιατί έχει νοθευτεί από ακούσματα ανατολίτικα και γύφτικα και έχει αποξενωθεί από την νεολαία δηλαδή η νεολαία δεν, δεν έχει στραφεί στην παράδοση αλλά δεν υπάρχει και η πεδία, δεν υπάρχει και η παιδεία στην νεολαία για να στραφεί και να εκτιμήσει την παρακαταθήκη των προγόνων μας δηλαδή να εκτιμήσει την παράδοσή μας Μουσική και να την πάρει στα χέρια της και να δημιουργήσει με αυτή την παράδοση Μουσική Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα της έλλειψης παιδείας και της στήρας εκπαίδευση που παρέχονταν τόσα χρόνια στα Ελληνόπουλα από ένα κράτος το οποίο είναι ψευτορρομαϊκό δεν έχει καμία σχέση με ελληνικό πολιτισμό αυτό που λέμε νεοελληνικό κράτος δεν έχει καμία σχέση με το νεοελληνικό πολιτισμό και αυτό έχει πάρα πολύ να κάνει με το θέμα της σημερινή εκπομπής που θα ασχοληθούμε με την επανάσταση και το νόημα της επανάσταση το, το οποίο δεν, ε, το έχουμε, δεν έχουμε ασχοληθεί να το ερευνήσουμε, να το αναλύσουμε ε, να δούμε γιατί μετά από μια τέτοια εθνική τελικά δεν αποκτήσαμε ένα κράτος πραγματικά ελληνικό και πέσαμε σε ένα κράτος το οποίο είναι ψεύτικο, είναι ένα νεοραγιάδικο, χωρίς ελληνική παιδεία, χωρίς ελληνικό πολιτισμό, χωρίς τη δικιά του ε, κουλτούρα. Πολλές φορές ακούμε στα λογίδρια τα διάφορα που βγάζουν φτηνοί ομιλητές για την Επανάσταση ότι οι αγωνιστές της, του 1821 έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς όπως είμαστε σήμερα να ζούμε ελεύθεροι και να έχουμε το σημερινό μας κράτος. Λάθος. Δεν αγωνίστηκαν για μια τέτοια Ελλάδα οι αγωνιστές του 1821. Σίγουρα δεν αγωνίστηκαν για μια τέτοια Ελλάδα. Γι' αυτό και εμείς το λέμε και το επαναλαμβάνουμε συχνά ε, ότι δεν ολοκληρώθηκε αυτή η Επανάσταση, έμεινε στη μέση γιατί κάποιοι στη συνέχεια ανέλαβαν αυτό το απελευθερωμένο κράτος να το αλυσοδέσουν. Και όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια για το πώς και γιατί έγινε αυτό και για το ποια ήταν η πραγματική έννοια της Επανάστασης και ήταν η φιλοσοφία της δηλαδή Υπενθυμίζω και σας παροτρύνω να συμμετέχετε στην, στην εκπομπή Και σε αυτά που λέω εγώ Με τις απόψεις σας μέσα από το messenger της εκπομπής Το οποίο είναι rbnlas-papakiyahoo.gr Στο παρόν λοιπόν ε, κάνω ένα μουσικό διάλειμμα ε, Με ξένη μουσική Και πανερχόμαστε για να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή το θέμα μας Time. δηλαδή να βάλουμε τις σκέψεις μας σιγά σιγά σε μία σειρά ε, και να και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το τότε και κατ επέκταση για το σήμερα. Έχουμε και τα τεχνικά μας προβλήματα Δεν λείπουν όπως πάντα Μέσα στο πρόγραμμα Μας συγχωρείτε γι' αυτό Τώρα επανήλθαμε ευτυχώς Δεν είπαμε και τη μαγική λέξη Που μας δημιουργεί πάντα πρόβλημα Δεν αναφέραμε το Μέγα Γκαντέμι Λοιπόν, ας ελπίσουμε Οπότε ότι θα πάνε όλα καλά στη συνέχεια Ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα πρόσμενο Μάλλον ξεπεράστηκε Οπότε εντάξει Λοιπόν, λέγαμε Για... Είχαμε ξεκινήσει, δηλαδή, να αναλύουμε το, το θέμα του νοήματος, του πραγματικού νοήματος σε επανάσταση του 1821, με αφορμή ε, την επέτειο της 25ης Μαρτίου, που ήταν προχθές. παρεπιπτόντος να, να κάνουμε μια αναφορά στο τι έγινε ε, σε ένα γεγονός σημαντικό που είναι χαρακτηριστικό του αν είναι τελικά Ελλάδα αυτό που έχουμε σήμερα ή αν είναι ένα ανθελληνικό κράτος. Γιατί εμεί πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα ανθελληνικό κράτος, ένα κράτος που είναι ενάντια στο ελληνικό έθνος, το οποίο αγωνίστηκε μέχρι το 1821 ασταμάτητα από την... Ε, από την εποχή που έπεσε η πόλη για να ελευθερωθεί Ελευθερώθηκε λοιπόν το ελληνικό έθνος ή δεν ελευθερώθηκε ή έμεινε σκλαβωμένο Αυτό είναι το ένα ερώτημα Παραμονή της 25ης Μαρτίου 24 Μαρτίου η κρατική τηλεόραση, δεν λέω τη Ελλάδας, η κρατική τηλεόραση του Πασόκ, το δεύτερο κανάλι, η NET, είχε εκπομπή ανθελινική στην οποία παρέλασαν από τον Τατσόπουλο μέχρι, μέχρι τον πιο ανυπόστατο, δίθεν, δίθεν ιστορικό, να υβρίζουν τους Έλληνες, να βρίζουν τους αγωνιστές, να λένε ότι τότε να προσπαθούν να αποδομήσουν την, το, την Επανάσταση, αυτό το μύθο και το θρύλο της Επανάστασης, να λένε ότι τότε δεν ήταν Έλληνες αυτοί αλλά ήταν μια πανσπερμία λαών, Σλάβοι, Αρβανίτες κλπ, μια ένας οχετός προπαγάνδας αποδόμησης του μύθου και του θρύλου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 ήτανε άλλο ένα μάθημα Οθωμανικής ιστορίας σαν αυτά που βλέπουμε επανειλημμένα και όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό στην ελληνική τηλεόραση Ελληνική Νεοοθωμανική τηλεόραση Αυτό ήταν χαρακτηριστικό του πνεύματος που διαπνέει το ελληνικό κράτος Ένα κράτος το οποίο κλείνει σχολεία εν έτη 2011 κλείνει σχολεία από τα χωριά αντί να γεμίσει και το τελευταίο ακριτικό χωριό με σχολεία να, φτάσουν, να φτάσει η ελληνική παιδεία και στα πιο απομονωμένα ελληνόπουλα να γεμίσουν ξανά η ύπεθρος με, με παιδικές φωνές και με πληθυσμό ελληνικό το νέο ραγιάδικο κράτος κλείνει τα σχολεία και ανταυτού δημιουργεί νόμους με τους οποίους θα περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα. Ένα κράτος το οποίο κλείνει σχολεία και δημιουργεί νόμους για να φημώσει την αλήθεια. Να φημώσει τους Έλληνες να μην μπορούν να, ε, να εκφραστούν ελεύθερα και να πουν την αλήθεια για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Κατα συνέπεια καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κράτος είναι ανθεληνικό και δεν είναι, δεν είναι αυτό το κράτος για το οποίο αγωνίστηκαν οι επαναστάτες του 1821. Δεν είχαν αυτό το κράτος στο μυαλό τους φυσικά και η επανάστασή τους δεν ολοκληρώθηκε, δεν απέδωσε τελικά καρπούς. Δημιουργήθηκε ένα κράτος το οποίο ήταν ένα κράτος από την αρχή μέχρι σήμερα αλυσοδεμένο από ξένες δυνάμεις. Όσο τώρα για τα προπαγανδιστικά παραμύθια τα οποία μας πλασάρουν στην τηλεόραση τον τελευταίο καιρό και πολύ σωστά ένας φίλος εδώ ακροατής ε, αναφέρθηκε σε αυτό περί αρβανιτών και, και λοιπόν γιατί τα ακούμε και από παιδιά πλέον, δηλαδή ακούς παιδιά στο σχολείο κάτι που έχει πάρει τα του στην τηλεόραση να το επαναλαμβάνουν χωρίς να το έχουν μελετήσει, χωρίς να το έχουν ψάξει επειδή το άκουσαν μα λέει τότε τι ήταν οι αρβανίτες, ήταν Έλληνες, δεν ήταν Έλληνες ότι έχει μειχθεί η ελληνική ράτσα τότε, τόσα χρόνια σκλαβιάς, εμειχθεί. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα γιατί αυτοί οι πληθυσμοί είναι πάρα πολύ συγγενείς εάν όχι ελληνικοί πληθυσμοί που έχουν αφελληνιστεί είναι πάρα πολύ συγγενείς τουλάχιστον με, τον, με, με την υπόλοιπη ελληνική φυλή του ελληνικού κορμού που διατηρήθηκε. Δηλαδή το ότι οι Αρβανίτες ενσωματώθηκαν ε, και απέκτησαν ελληνική συνείδηση, αυτό δεν είναι κακό. Δεν σημαίνει ότι εμίχθη η ελληνική φυλή, ίσα ίσα. Δηλαδή δεν, δεν ήρθανε Μογγόλοι στην Ελλάδα, δεν ήρθανε μαύροι να, να μιχθεί η ελληνική φυλή με μαύρους ή με ασιάτες. Είναι συγγενή φύλλα τα οποία μπορούς, μπορούν φυσικά να αφομοιωθούν, όσο και τους Αρβανίτες συγκεκριμένα έχει... Ε, δει το φως της δημοσιότητας μια έρευνα πανεπιστημίου παρακαλώ η οποία λέει ότι είναι το πιο κοντινό φίλο με τους αρχαίους δωρεείς και μάλιστα με τους παρτιάτε, πολύ κοντινό φίλο το τελευταίο εναπομείναν συγγενές τους φύλλο και αυτό απαντά στις προπαγάνδες αποδόμησης της, ε, των συνειδήσεων θα λέγαμε γιατί αυτοί προσπαθούν να χτυπήσουν στις συνειδήσεις να λυγίσουν συνειδήσεις δηλαδή να απογοητεύσουν τον Έλληνα ο οποίος είχε ω τώρα καλώς ή κακώς, είχε διατηρήσει μια ε, έγλη για τον ελληνικό λαό ότι πράγματι καταγόμαστε από... έχουμε μια συνέχεια ιστορική αυτό θέλουν να του το χτυπήσουν να του το διαλύσουν να του χτυπήσουν τη συνείδηση αυτή ε, με τέτοιε ανιστόρητες προπαγάνδες και βρέθηκε και ένας στη σε ψευδοεπιστήμονα τέλος πάντων ε, ο οποίος έκανε προπαγάνδα με πολύ μίσος μάλιστα και με μένος φαινόταν πόσο αντικειμενική ήταν η άποψή του ο οποίος λέει γιατί δεν κάνουν ένα test DNA να, να αποδειχθεί εάν πράγματι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων αυτό λέμε και εμείς Εμείς λέμε αυτό πρώτοι Γιατί δεν το κάνουνε Γιατί εμείς λέμε να κάνουνε Και όχι μόνο δεν κάνουνε test DNA Που σε άλλε χώρες γίνονται αυτά Για να αποδειχθούν κάποια πράγματα Από τα πανεπιστήμια Στην Ελλάδα είναι καταδικασμένη Όχι μόνο αυτή η έρευνα Και όλη η επιστήμη αυτή είναι καταδικασμένη Της γενετική και της ανθρωπολογίας Είναι καταδικασμένη Γιατί άμα κάνουμε και μόνο Ανθρωπολογικές μελέτες θα αποδειχθεί. Η αλήθεια, ότι πράγματι αυτός ο πληθυσμό έχει ιστορική συνέχεια παρά τις όποιες προσμίξεις που έχουν γίνει που ήταν πολύ μικρής κλίμακας και δεν επηρέασαν γενετικά τον πληθυσμό Θα σας αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα στην Ουγγαρία όπου έγινε μια έρευνα πανεπιστημίου ε, της Ουγγαρίας αντικειμενική, χωρίς να έχει κάποια κατεύθυνση και αποδείχθηκε από αυτή την έρευνα ότι δεν υπάρχει σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε ένα γονίδιο εναπομείναν από τους Ούνους. Οι Ούνοι ήταν η κυρίως φυλή, ας πούμε, των Ούγκρων, που προσμίχθη με ευρωπαϊκά φύλλα. Το ουνικό στοιχείο, δηλαδή, έχει εξαφανιστεί πλήρως τους Ούγκρους και πλέον είναι καθαρά μια ευρωπαϊκή φυλή. Φανταστείτε δηλαδή σε τι μεγάλη... Ε, κλίμακα είχε, είχαν προσμικτή αυτές οι φύλες και τώρα δεν υπάρχει ουνικό στοιχείο Στην Ελλάδα που είχαμε πολύ μικρής κλίμακας προσμίξεις και πάλι με συγγενή φύλα Είναι πολύ λογικό να καταλαβαίνει κανείς, να βγάλει συμπέρασμα ότι είναι αμελητέ ποσότητες αυτές Και δεν μπορούμε να μιλάμε για ε, μπάσταρδους Έλληνες γιατί αυτό θέλουν να περάσουν και αυτή τη γνώμη θέλουν να περάσουν Στη συνειδήση των Ελλήνων για να τους γονατίσουν, α πούμε, να, να πάψουν να αισθάνονται περίφανη για αυτό που είναι. Μουσική δηλαδή, και δεν αφήνουν την επιστήμη να ερευνήσει πράγματι και την αρχαιολογία και την ιστορική έρευνα και την ανθρωπολογία και τη γενετική, να κάνει τι έρευνέ τη για να αποδειχθεί ποια είναι η αλήθεια και βγαίνουν και από πάνω και λένε γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό πρόκειται για θράσος Αλλά το θράσος τους αυτό και η προπαγάνδα τους αυτή Περνάει Γιατί υπάρχει αμάθεια στην ελληνική νεολαία Δηλαδή δεν έχει την παιδεία το Ελληνόπουλο να κρίνει αυτά που Ακούει από την τηλεόραση Γιατί, γιατί τόσα χρόνια τα αφήσαν τυφλά τα Ελληνόπουλα Και δεν τα αφήσανε κατά τη τυφλά Τα αφήσαν σκόπιμα τυφλά Και σκοπίμως κλείνουν σχολεία Σκοπίμος ε, καταργούν την ιστορία τώρα από κάποιες τάξεις του Λυκείου από ό,τι μαθαίνουμε και σκοπίμως θέλουν να παραποιήσουν τα βιβλία της ιστορίας όπως είδαμε στο παρελθόν με το βιβλίο της Ρεπούση Μουσική για να είναι τυφλά τα παιδιά, να μην έχουν τις απαιτούμενε γνώσεις και την ε, υποδομή που χρειάζεται για να αντιμιλήσουν και να, να, να, να σκεφτούν και να κρίνουν Αυτά που τους λέει η τηλεόραση. Που τους λένε δηλαδή αυτοί οι καλοπληρωμένοι προπαγανδιστές του συστήματος που είναι ένα ανθεληνικό σύστημα. Λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει, θα το πούμε μάλλον στη συνέχεια, ε, και έχει να κάνει άμεσα με το νόημα της Επανάστασης. Όλα αυτά ήταν κάτι, μια παρένθεση ε, Σημεία των καιρών βέβαια για να δούμε σε τι εποχή ζούμε και σε ποια Ελλάδα ζούμε και αν πράγματι είναι αυτό Ελλάδα το, το σημερινό κράτος. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν δεν είναι Ελλάδα αυτό το σημερινό κράτος, σίγουρα και είναι ανθελινικό είναι εναντίον της πραγματικής Ελλάδας. Δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα, είναι ψευδε, ψευδεπίγραφο κράτος. Δηλαδή φέρουμε ένα όνομα το οποίο πολιτισμικά δεν μας αξίζει να το, να το φέρουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε ελληνόφωνοι Αν παραβλέπαμε το φιλετικό Πάντως είμαστε σίγουρο ένας λαός σε παρακμή Αυτό είναι σίγουρο Λοιπόν για να επικοινωνείτε με την εκπομπή Και να λέτε τη γνώμη σας Και σας παροτρύνω γι' αυτό RBNLAS.papakiyahoo.gr Ένα κομμάτι παραδοσιακού στίχου ε, ανασκευασμένο σε πιο ε, μοντέρνο ήχο, τέλο πάντων. Με πολύ ωραίο στίχο. Εύγα μάνα μου Ελλάδα. Λοιπόν, ε, θα, ε, μια και έχουμε λίγο χρόνο, θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω και κάτι ακόμα. Ε, ενδεικτικό, ενδεικτικό του. Της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. 25 Μαρτίου μετά την παρέλαση και βγήκαν οι πολιτικοί οι οποίοι έχουν υποδουλώσει την Ελλάδα στο έσχατο σημείο, την έχουν ξεπουλήσει, την έχουν Ξανακάνει Οθωμανικό Προτεκτοράτο, έχουν διαλύσει τον ελληνικό στρατό, έχουν διαλύσει την παιδεία, έχουν διαλύσει την υγεία όλες τι υποδομές και βγήκαν να κάνουν δηλώσεις για την 25η Μαρτίου 1821. Ποιοι, ποιοι, οι κοινοβουλευτικοί. <ΣΣ1> Μιλάμε δηλαδή για την έσχατη ύβρη ίβρι για τους νεκρούς, ήρωες του 1821 που δεν έπρεπε να τολμήσουν να πατήσουν το πόδι τους ούτε να εμφανίζονται στο δρόμο ούτε να πατάνε τη γη αυτή δεν έπρεπε και τολμήσαν και μιλήσαν και δεν αντέδρασε σχεδόν κανείς δηλαδή τα ακούσαμε όλα αυτά τα ακούσαμε και τα δεχτήκαμε το περάσαμε έτσι βγήκε τώρα η κυρία Μπακογιάννη βγήκε ο Παπανδρέου, βγήκε ο κάθε ένας Πασόκος, Νεοδημοκράτης κλπ και έλεγαν ότι και τώρα η πατρίδα μας που είναι ας πούμε... Προσπαθούμε και εμείς να την ελευθερώσουμε. Μιλάμε για θράσος τώρα το οποίο έμειναν απάντητο. Και έμειναν αναπάντητο γιατί. Γιατί δεν υπάρχουν αφιπνισμένες συνειδήσεις σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή δεχόμαστε παθητικά... Τα πάντα λες και είναι φυσιολογικά. Λες και είναι, ε, είναι μια λογική πραγματικότητα όλο αυτό. Αυτό ξέρετε πως λέγεται, αυτό λέγεται ραγιαδισμός. Αυτό είναι ο ραγιαδισμός, να δέχεσαι παθητικά σαν φυσιολογική αυτή την πραγματικότητα. Και να μην αντιδρά κανείς. Αυτό είναι ο ραγιαδισμός. και κατ' επέκταση έμειναν ακμαία, αδούλωτα και έζησαν και επιβίωσαν και στην ελεύθερη λεγόμενη Ελλάδα δεν έχει επιβιώσει εθνική συνείδηση, δεν έχει επιβιώσει ε, εθνικό φρόνημα και εθνική παιδεία, ελληνική παιδεία, που το λογικό θα ήταν σε μια ελεύθερη ελληνική χώρα να έχει ανθίσει τέλος πάντων ένα ελληνικό φρόνημα. Πώς γίνεται δηλαδή υποκαθεστώς ελευθερίας να έχει γονατίσει τόσο πολύ ο ελληνισμός και να έχει φτάσει στα πρόθυρα να σβήσει αμαχητή ενώ στη σκλαβιά που δεν υπήρχαν ούτε, ούτε σχολεία, λίγα σχολεία υπήρχαν ελάχιστα ε, ούτε οι υποδομέ να κρατηθεί ελληνική παιδεία και ελληνική συνείδηση πως γίνεται και τότε κρατήθηκαν και τώρα κοντεύουμε να χάσουμε τα πάντα να αφεληνιστούμε πλήρω, δηλαδή Είναι πράγματι η δημοκρατία ότι χειρότερο μπορεί να υπάρξει για τον ελληνικό λαό? Είναι πράγματι η ελευθερία αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι ελεύθερο κράτο, είναι ελληνικό κράτος Καταρχήν λοιπόν και αυτό που θα δούμε στη συνέχεια είναι το ότι στην εποχή της κλαβιάς οι Έλληνες ποτέ δεν έπαψαν να επαναστατούν, ποτέ δεν συμβιβάστηκαν με την εξουσία ενώ τώρα έχει συμβιβαστεί ο Έλληνας με αυτή την εξουσία από ένα καθεστώς το οποίο είναι ψευδεπιγράφος ελεύθερο Οπότε είναι ένα μεγάλος, ένας μύθος ας το πούμε έτσι, ένα παραμύθι ότι οι Έλληνες επαναστάτησαν την 25η Μαρτίου ενώ 400 χρόνια ήταν σκλάβοι και υπόδουλοι. Ποτέ ο Έλληνας δεν ήταν ε, στα 400 χρόνια σκλάβος και υπόδουλος και δεν είχε συμβιβαστεί με την, με την κατοχή της γύστου του από τον Οθωμανικό Ζηγο. Ποτέ, ποτέ. Ήταν σε διαρκή επανάσταση κάτι το οποίο... Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν σε διαρκή επανάσταση και είχε αναπτύξει και τις δωμές τις απετούμενες για να επιβιώσει σε αυτά τα χρόνια της σκλαβιάς. Αυτές όμως οι δωμές που υπήρξαν τότε δεν υπάρχουν σήμερα. Παρά τη σκλαβιά τότε κρατήθηκαν κάποιες κάποιοι ζωτικοί χώροι για τον ελληνισμό. Πάνω στα βουνά, στα χωριά κρατήθηκαν κάποιοι Σημαντική ε, ζωτική χώρη, δηλαδή εστίες οι οποίες έμειναν αδούλωτε, απάτητε και έμειναν αδούλωτε και στο φρόνημα κατ' επέκταση, όχι μόνο ε, φορολογικά δηλαδή και στρατιωτικά. Υπήρξαν δηλαδή δομέ αναπτύχθηκαν από, τους, από το αθάνατο ελληνικό πνεύμα γιατί αυτές οι δομές είναι πραγματικά αυτές οι, οι εστίες του ελληνισμού δημιουργήθηκαν γιατί ε, οι Έλληνες δεν έπαψαν ποτέ να είναι ελεύθεροι και να ζουν στο χώρο τους σύμφωνα με, τη, με το δικό τους ελληνικό πρότυπο το οποίο από την αρχαία Ελλάδα δεν έπαψε να δεν έχει χαθεί ε, εμείς αυτό το λέμε κοινοτισμό Κοινοτισμό. είναι οι ελληνικές κοινότητες δηλαδή οι, οι απαιτούμενοι ζωτικοί χώροι οι, οι αυτόνομες ζώνες να το πούμε έτσι ε, χάρη στι οποίες κρατήθηκε ζωντανός ο ελληνισμός αυτές οι αυτόνομες ζώνες ε, αυτός ο κοινότισμό, αυτές οι κοινότητες οι ζωτικοί χώροι όπως υπήρχαν τότε σήμερα δεν υπάρχουν σήμερα ο, ο, ο ελληνισμός έχει αφομοιωθεί σε ένα κράτος, σε ένα σύστημα, το οποίο, στο οποίο πιστεύει ότι είναι ελεύθερος, αλλά τελικά δεν είναι ελεύθερος, έχει γίνει καταναλωτής. Με αποτέλεσμα να, να έχει σβήσει αυτή η, η, η πραγματική ελληνική συνείδηση. Και βεβαίως βάζουμε και την ανάλογη ανθιελληνική προπαγάνδα που τόσα χρόνια, ειδικά στα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί ο νεότερος ελληνισμός. Μου αχαιρώνει χρόνια την Λοιπόν, φτάσαμε στο 1821 μετά από 400 χρόνια συνεχού επανάσταση. Αυτό το ξαναλέμε. 400 χρόνια συνεχού επανάσταση. Ποτέ ο Έλληνα δεν συμβιβάστηκε με την Οθωμανική κυριαρχία όπω μα έλεγε ο Σκάι στην τηλεόραση προσφάτω ότι κάποια περίοδο ζούσαμε αρμονικά και υπήρχε ευημερία κτλ. Οι Έλληνε είχαν πάντα τα κάστρα τους τα κάστρα τους τα αδούλωτα αυτά τα κάστρα ήταν εστίες ελληνικού τρόπου ζωής εστίες ελληνικού ζωισμού θα το λέγαμε έτσι ήταν αυτόνομες ζώνες που ποτέ δεν υποτάχθηκαν και, και χάρη σε αυτές επιβίωσε ο ελληνισμός ήταν δηλαδή ας το πούμε οι ζώνε της αυτοοργάνωσης οι, οι, τα αυτόνομα χωριά των Ελλήνων τα αδούλωτα που εκεί αυτοοργανώθηκε ο Ελληνισμός φτάσαμε λοιπόν χάρη σε αυτή τη δομή την επαναστατική που αυτές οι ζώνες που λέμε τώρα ήταν μια επαναστατική δομή για να κρατηθεί το φρόνημα των Ελλήνων και να αναπτυχθεί η, η ιδέα ε, μιας ελεύθερης ελληνικής κοινωνίας και να διασωθεί η παιδεία σε αυτά τα δύσκολα χρόνια κάτι που δεν υπάρχει σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι, οι ελεύθερες ζώνες οι, οι ελεύθερες εστίες ελληνισμού είτε, ό, δεν μιλάω γεωγραφικά, μιλάω και πνευματικά και ομαδικά δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν γιατί έχουμε αφομοιωθεί σε ένα σύστημα το οποίο δεν είναι ελληνικό Από το 1821 που έγινε η επανάσταση Μέχρι την απελευθέρωση του, του πρώτου ελληνικού κράτους Μόλις δηλαδή απελευθερώθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος ε, μας, ήρθε, μας φόρεσαν οι πολιτική τότε Ένα σύστημα το οποίο ήταν ξενόφερτο για τον Έλληνα Δηλαδή δεν... Δεν είναι το σύστημα στο οποίο μπορεί ο Έλληνας να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει. Μας φόρεσαν, μας κάναν ένα κράτος σύμφωνα με τα πρότυπα των ευρωπαϊκών φιλελεύθερων κρατών <Και>, και ένα πολιτικό σύστημα, το λεγόμενο δημοκρατικό τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει που έχουμε μέχρι σήμερα, το οποίο δεν, με βάση το οποίο... Ε, δεν μπορεί ο ελληνισμός να αναπτυχθεί Δεν μπορεί να αναπτυχθεί γιατί δεν είναι το δικό μας Πολιτικό σύστημα Το σύστημα που αρμόζει στην ψυχοσύνθεση μας Στην ψυχοσύνθεση της ελληνικής φυλής Η ελληνική φυλή Από την αρχαιότητα Όπως τη γνωρίζουμε Μέχρι και την περίοδο της σκλαβιάς Έχει ένα, μια δικιά τη φιλοσοφία ζωής Και ένα δικό της τρόπο ζωής Εδώ σε αυτή τη γη Στην Ελλάδα ε, Το οποίο πριν το αποκαλέσαμε κοινοτιστικό. Μπορούμε να το πούμε και με διάφορους άλλους όρους. Όσοι συνήθως ακροδεξιοί δεν έχουν καταλάβει αυτές τις ιδέες που εξέφρασε και ο ίονας Δραγούμης και άλλοι νεοέλληνες στοχαστές, τους χαρακτήρισαν αναρχικούς. Γιατί πίστευαν ότι ο Έλληνας ε, έχει μπορεί να δημιουργήσει με αυτοοργάνωση και όχι με δημοκρατικό σύστημα αυτοοργάνωση και ας το πούμε άμεση δημοκρατία όπως το λένε κάποιοι αριστεροί δεν είναι άμεση δημοκρατία αλλά είναι το σύστημα της, ε, της ελευθερίας χωρίς ένα κράτος το οποίο ε, έχει τις δομές αυτές τις αυστηρές που έχουν στην Ευρώπη τα κράτη Είμαστε πιο ελεύθερος λαός και δημιουργούμε με πιο άμεσες σχέσεις. Οπότε δεν, μας, δεν δημιουργήσαμε ένα κράτος σύμφωνα με τα δικά μας πρότυπα και το δικό μας τρόπο ζωής. Μας φόρεσαν ένα ξένο σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο μας οδήγησε στην παρακμή. Και με βάση το οποίο δεν μπορούμε πολιτισμικά να, δημιουργ... να αναπτυχθούμε και να δημιουργήσουμε ένα νέο ελληνικό πολιτισμό. <σομίως> Το αποτέλεσμα είναι ότι χάθηκε αυτός ο χάθηκε δηλαδή κάθε ευκαιρία που είχαμε με το δίθεν ελεύθερο κράτος να αναπτύξουμε το νέο μας ελληνικό πολιτισμό γιατί δεν είχαμε το σύστημα που μας αρμόζει ε, καταφέραμε όμως να επαναστατήσουμε χάρη σε αυτές τις δομές αυτοοργάνωσης, αυτονομίας, ανεξαρτησίας και δημιουργίας εστίων ελληνισμού μέσα σε ένα σκλαβο, σκλαβο, σύστημα σκλαβιάς Αυτό το σύστημα λοιπόν, αυτή τη δομή, αυτή την οργάνωση πρέπει εμείς σήμερα να τη μελετήσουμε γιατί ζούμε σε μια παρόμοια σκλαβιά, αν όχι χειρότερη σκλαβιά γιατί πνευματικά είναι πολύ χειρότερη, χειρότερα το αδεσμά. Δηλαδή, αν σήμερα μπορούμε να μιλάμε για, μια, για προοπτική μιας νέας κλεφτουριάς ας πούμε σύγχρονης για να αντισταθούμε σε αυτή την κατοχή και τη σκλαβιά που ζούμε σήμερα και πνευματική και πολιτιστική και κρατική σκλαβιά θα πρέπει να μελετήσουμε τις δομές που κράτησαν τον ελληνισμό ζωντανό τα 400 χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας Σήμερα δεν είναι κάτι διαφορετικό Ίδια σκλαβιά και χειρότερη ζούμε Πρέπει λοιπόν να να μελετήσουμε πως φτάσαμε μέχρι το 1821. Πως κρατήθηκε ο ελληνισμός ζωντανός μέχρι το 1821. Και θα καταλάβουμε γιατί σήμερα δεν αντιδρά κανείς. Και δεχόμαστε συνολικά σαν λαός παθητικά την παρακμή μας. Και οδεύουμε προς το θάνατο παρετιμένη από κάθε προοπτική να ξεσικοθούμε. Αλλά ακόμα και να ξεσικοθούμε, δεν θα ξέρουμε τι θέλουμε. Λοιπόν. Στη συνέχεια θα, θα δούμε τι είναι μια επανάσταση και πώς μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια επανάσταση ανάλογη με αυτή του 1821. και προβολάμε για τους σκούλιμες σκουπίδια για πάνω τους χωράς Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Ράδιο Αντίσταση, στην εκπομπή που έχουμε στο Ιταλικό Ραδιόφωνο, που είναι διεθνές βέβαια, έχουμε διάφορες εκπομπές. Σήμερα είναι Κυριακή 27 Μαρτίου και έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα ελεύθερη, σκέψεις λέμε και συνειρμούς γύρω από την Επανάσταση του 1821 και γιατί τελικά η Επανάσταση έμεινε στη μέση και δεν ελευθερώθηκε πραγματικά το ελληνικό κράτος δηλαδή έγινε η επανάσταση και ανέλαβαν ε, κάποιοι να δημιουργήσουν ένα κράτος προτεκτοράτο που δεν είναι ελληνικό, ούτε, ούτε πολιτιστικά ε, είναι μόνο ελληνόφωνο, δηλαδή είμαστε Έλληνες φιλετικά αλλά τελικά αυτό δεν είναι το κράτος μας δεν είναι το κράτο για το οποίο εμεί αγωνιστήκαμε οι προγονείς μα αγωνίστηκαν μέχρι το 1821 δεν είναι αυτό που ονειρεύονταν τι ονειρεύονταν, ονειρεύονταν ένα κράτος ελεύθερο, μια χώρα ελεύθερη στην οποία να μεγαλώσουν οι επόμενες γενιές με παιδεία ελληνική κάτι που δεν είχαν τότε και να έχουν αυτοδιάθεση, δηλαδή να είναι κυρίαρχη του εαυτού τους <Το Αυτό ήταν το μεγάλο όραμα, μια χώρα μόνο για Έλληνες Μόνο για Έλληνες. Αυτό ήταν το όραμα. Να μπορούν τα παιδιά μας να μαθαίνουν ελληνική παιδεία. Να ξαναγίνουν Έλληνες με προοπτική βεβαίως να δημιουργηθεί ένας νέος ελληνικός πολιτισμός όπως ήταν οι μεγάλη πολιτισμοί των Ελλήνων μέχρι και το Βυζάντιο. Δηλαδή όπως το οραματίστηκε ο μεγάλος Έλληνας νεοπλατωνικός φιλόσοφος ο πλήθωνο γεμιστός στα δύσκολα χρόνια του Βυζαντίου στα πολύ δύσκολα χρόνια του Βυζαντίου τότε ο πλήθονα Γεμιστός και άλλοι εκτός από αυτόν και άλλοι έδωσαν το όραμα του νέου ελληνικού κράτους αυτό το, αυτό το όραμα αυτές οι ιδέες του πλήθωνα Γεμιστού, μείναν ζωντανέ από μορφωμένους Έλληνες που είχαν φύγει και στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κλαδιάς μείναν ζωντανέ και ήτανε το όραμα για την ελεύθερη Ελλάδα. Ένα όραμα όμως που όπως είπαμε πριν δεν ευωδόθηκε, δεν υλοποιήθηκε, γιατί δημιουργήθηκε ένα κράτος ψευδοελληνικό. Με τα οράματα λοιπόν του, του πλήθωνα και άλλων, ε, διαφωτιστών εκείνη τη εποχή επηρεάστηκαν ε, Έλληνες από, την, από το εξωτερικό και αυτοί στη συνέχεια έδωσαν και έμπνευση και στους σκλαβωμένους Έλληνες στους λίγους αυτούς Έλληνες οι οποίοι ανέλαβαν το μεγάλο χρέος της Επανάστασης και πρέπει να πούμε ότι λίγοι Έκαναν την Επανάσταση του 1921. Οι πολλοί ήταν και τότε στα αστικά κέντρα συμβιβασμένοι, ραγιάδες. Το, το βάρος λοιπόν μιας επανάσταση το έχουνε λίγοι. <Το> τι είναι Επανάσταση? Ερώτημα, τι είναι Επανάσταση? Καταρχήν Επανάσταση πάνω απ' όλα είναι μια υπέρτατη θα λέγαμε ψυχολογική κατάσταση ε, μία πνευματική εμπειρία δηλαδή που κρατάει το άτομο αφυπνισμένο και όχι ναρκωμένο όχι φυλακισμένο όπως σήμερα στο κλουβί της ευμάριας, της αυτάρκειας, της καλοζωίας, του ατομισμού είναι λοιπόν επανάσταση μία ε, ψυχική εγρήγορση αυτή την ψυχική εγρήγορση λίγοι την έχουν σήμερα. Αυτοί είναι οι επαναστάτες. Μουσική Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ότι η επανάσταση δεν είναι έργο των πολλών. Δεν είναι έργο του λαού σαν μάζα σα πλήθο, ας πούμε και ποσότητα η, η επανάσταση είναι έργο του λαού ως ποιότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό δεν είναι μία μαζική διαδικασία όπως λέει αριστερά ας πούμε ε, είναι οι, οι, οι λίγοι που έχουν προετοιμαστεί ποιοτικά για να διεξάγουν και να φέρουν σε πέρας μία επανάσταση Και εδώ ερχόμαστε τώρα στο, στο, στο θέμα το οποίο είχαμε προηγουμένως, στην προετοιμασία αυτής της ποιότητας. Πώς φτάνουμε δηλαδή στην προετοιμασία μίας, ε, εν, εν, ενός κομματιού του πληθυσμού, έστω και μικρού, ε, ώστε να αποτελέσει το ποιοτικό αυτό κομμάτι το οποίο θα επαναστατήσει. Η προετοιμασία λοιπόν της ποιότητα. με έρχεται από τις δομές τι επαναστατικέ που έχουν δουλέψει μέσα στα χρόνια. Ειδικά δηλαδή για την περίοδο της Κλαβιάς του 1821 400 χρόνια υπήρχαν οι δομέ οι επαναστατικές που δημιούργησαν αυτή την ελίτα, στο πούμε έτσι των αγωνιστών του 1821 που έγιναν και ήρωες ε, με τον αγώνα που διεξήγαγαν. Δεν γεννά η εποχή του ήρωες. Δηλαδή δεν είναι μια εποχή ηρωική που γεννά ήρωες, αλλά οι ήρωες δημιουργούν την ιστορική ηρωική περίοδο. Με ήρωες γράφουν την ιστορία. Αυτοί δημιουργούν την εποχή. Όχι η εποχή του ήρωες. Δεν, θα έρθει μια... δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έρθει μια εποχή ηρώων ξαφνικά που θα σώσουν τον ελληνισμό. Πρέπει να την προετοιμάσουμε αυτή την εποχή. Να προετοιμάσουμε πνευματικά και ποιοτικά τους ήρωες που θα γράψουν την ιστορία γιατί την ιστορία τη γράφουν πάντα λίγοι δεν τη γράφουν οι μάζες οι μάζες συνήθως και πάντα είναι υποταγμένες είναι ε, όπως και σήμερα ραγιάδε. άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εμείς πρέπει να κρατήσουμε από την επανάσταση και από τα 400 χρόνια αυτά είναι η προετοιμασία του αγώνα οι δομές οι επαναστατικές έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί όπως είπαμε πριν ζούμε σε μια περίοδο σκλαβιάς και σήμερα ανάλογης. Η συσκευή που ακούσαμε έχει πάρα πολύ ωραίο στίχο, δεν ξέρω αν τον προσέξατε. Λέει, βγήκα ψηλά γέμου και πλάγιασα, σε πέτρα, σε λιθάρι. Και εκεί ήταν μνήμα γέμου κλέφτικο, θαμένο παλικάρι. Αχ και ακούω το μνήμα και βογά, βαριά να αναστενάζει, πάρα αδερφέ μου το κορμάκι μου και θάψε στο χωριό μας. Πραγματικά κλέφτικος στίχος. Υπάρχει και τον πόθο αυτών των ανθρώπων για, για μια ελεύθερη ελληνική γη. Ξέρετε τότε δεν υπήρχαν πολλά σχολεία. Ελάχισταν ήταν τα σχολεία που κράτησαν αναμένη τη φλόγα της ελληνικής παιδείας. Ελάχιστα στον ελληνικό χώρο. Και οι Έλληνες ήταν αμόρφωτοι. Δεν υπήρχε παιδεία καθόλου, καθόλου που σήμερα έχουμε τόσα σχολεία ας πούμε και δεν έχουμε παιδεία. Όμως αυτοί τότε δεν είχαν παιδεία αλλά υπήρχε εθνική συνείδηση. Αυτό που θέλουν να χτυπήσουν σήμερα στον ελληνικό λαό, την εθνική του συνείδηση, δεν θέλουν να χτυπήσουν μόνο την παιδεία, θέλουν να χτυπήσουν την εθνική συνείδηση. Αυτή την καρέκλα πριονίζουν. Αυτό δηλαδή που κρατήθηκε από αμόρφο τους Έλληνες στα χρόνια της κλαβιά, δεν υπάρχει σήμερα στα χρόνια δίθεν της ελευθερίας. Μουσική Γιατί επανέρχομαστε πάλι στο, ε, στο κυρίως θέμα ας πούμε, που λέγαμε πριν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι εστίες που θα διατηρήσουν τον ελληνισμό και το φρόνημά μας. Αυτά τα κρυφά σχολιά, ας πούμε, δεν υπάρχουν. Ε, δεν υπάρχουν αυτόνο, αυτόνομοι ζωτικοί χώροι έκφραση των Ελλήνων, που υπήρχαν τότε. Τα χωριά, τα, τα ελεύθερα χωριά των κλεφτών και των αρματολών, που δεν είχαν ε, ε, πατηθεί ουσιαστικά από τους Τούρκους, ήταν ουσιαστικά αυτό το πράγμα. Ήταν ζωτικοί χώροι των Ελλήνων, ήταν μικρές Ελλάδες. Μικρές Ελλάδες. Και αυτό το πράγμα ε, πρέπει να απασχίσουμε και εμείς σήμερα να δημιουργήσουμε. Μικρές Ελλάδες μέσα σε μια ε, απέραντη σκλαβιά, όχι μόνο ελληνική αλλά πανευρωπαϊκή, όπου σε αυτές τις μικρές Ελλάδες θα δημιουργήσουμε το φρόνημα και την παιδεία ε, η οποία θα δημιουργήσει επαναστάτες κάποια στιγμή και, και ανθρώπους που θα ε, γίνουν ήρωε και θα ελευθερώσουν βεβαίως ε, ξανά τη γη μα <Το> από τα σύγχρονα δεσμάτα, τα οποία είναι πολύ πιο πολύπλοκα από ότι τότε, γιατί τότε είχαν έναν εχθρό απέναντί του, συγκεκριμένο. Μόνο ότι το 1204, που οι Φράγκοι, ε, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, ε, άλλωσαν το Βυζάντιο και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη ε, και ουσιαστικά και το, και το Βυζαντινό χώρο με λίγε πάλι, πάλι μείναν ελεύθερε περιοχέ ακόμη και τότε που ήταν χειρότερη σκλαβιά, μείναν ελεύθερε περιοχέ ελληνικέ. Δεν μπόρεσαν να υποτάξουν όλο τον ελληνικό χώρο Ακόμη και τότε Από το 1204 και μετά Οι Έλληνες τότε βγήκαν ε, αντάρτες ε, ε, Υπήρξε ένα πληθυσμό που έφυγαν Ουσιαστικά για να φτιάξουν αυτούς τους ελεύθερους ζωτικούς χώρους Στα ελληνικά βουνά Τότε οι ξένοι άλλαξαν τα έθιμα ε, Έβαλαν πολύ βαριούς φόρους Μιλάμε για πολύ σκληρή σκλαβιά τα οποία δεν ξέρω αν σας φέρουν κάτι στο μυαλό Στη σημερινή εποχή έτσι Το ότι άλλαξαν τα έθιμα Το ότι επέβαλαν πολύ σκληρή φορολογία Και όλα τα σχετικά Βλέπουμε κάτι στο σήμερα Μέσα από όλα αυτά Και μετέπειτα, μετέπειτα Υπήρχαν πάλι και οι φαναριώτε, Δηλαδή ε, αυτοί που λέγανε ότι δεν πρέπει να επαναστατήσουμε αλλά πρέπει να αλόσουμε το σύστημα εκ των έσω δηλαδή να αλλάξουμε τα πράγματα και μπορούμε να τα αλλάξουμε από τα μέσα όπως λένε σήμερα και οι πολιτικοί το πίστευα και, και το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού είχε συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα λίγοι ήταν αυτοί που λέγανε ότι εμείς θα χτυπηθούμε όλα για όλα ότι η μόνη δικαιοσύνη είναι το σπαθί για να ελευθερωθούμε μια μειοψηφία το είπε αυτό Ελλήνων Αυτοί που ήταν οι αντάρτε στα βουνά Οι ανυπόταχτοι Αυτοί που δεν είχαν παιδεία ήταν αμόρφωτοι Αλλά όμως είχαν εθνική συνείδηση που δεν είχαν οι άλλοι Που δεν είχαν οι, οι δίδεν μορφωμένοι Οι πιο πρέπει ας πούμε Έλληνες Εκεί τη εποχής Δεν είχαν εθνική συνείδηση Δεν είχαν αυτή την, την επαναστατική ε, Πνευματική κατάσταση που είχαν οι, οι κλέφτες Γι' αυτό λέγαμε πριν ότι η επανάσταση είναι μια πνευματική κατάσταση εγρήγορσης που την έχει αναγκαστικά μια μειοψηφία. Στο τότε λοιπόν μπορούμε να, ε, να, να δούμε και τη σημερινή εποχή και να δούμε πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Αντάρτικο όπω θέλουμε ή όπω θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Αντάρτικο. Για να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Αντάρτικο, πρέπει να δούμε τότε πώ έζησαν οι Έλληνε, πώ κατάφεραν και επιβίωσαν σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Έτσι, όπω λέει και ο φίλο, αυτή η ιδέα περί. η ιδέα ότι θα αλώσουμε το σύστημα εκ των έσω δηλαδή ότι θα, θα ξελινήσουμε ας πούμε την αυτοκρατορία ήταν εύκολη η ιδέα για τους πολλούς και, και δειλούς η λίγοι όμως είναι αυτοί που είναι πάντα οι θαραλέοι και αναλαμβάνουν δράση Πανάσταση είναι έργο των αρίστων, των λίγων, των εκλεκτών, δηλαδή αυτών των, ε, των εκφραστών του αυθεντικού φιλετικού πυρήνα ε, και του λαϊκού μας χαρακτήρα. Όπω συζητάγαμε και πριν όσο έπαιζε ένα κομμάτι ε, για το τι είναι... Ότι οι ήρωες δηλαδή δημιουργούν μια χαρακτηρίζουν μια εποχή ως ηρωική και όχι η εποχή του ήρωες. Δεν κάνει η εποχή του ήρωες αλλά οι ήρωες χαρακτηρίζουν μια εποχή ως ηρωική. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο και διαπιστωμένο και από την ελληνική ιστορία σε, σε βάθος χρόνου. Μόνο να αναφέρουμε α πούμε τι θα ήταν η εποχή του Τροϊκού Πολέμου αν δεν υπήρχε ο Αχιλέας ή ο... Ε, Έκτορα ας πούμε τι θα ήταν η εποχή των Περσικών πολέμων χωρίς το Μιλτιάδη και το Λεωνίδα και το Θεμιστοκλή ή τι θα ήταν η Μακεδονία χωρίς το Μέγα Αλέξανδρο μπορούμε να το δούμε σε βάθος, στο βάθος της ελληνικής ιστορίας αυτό το, το, το στοιχείο Τίποτα δεν θα ήταν λοιπόν θα ήταν στην καλύτερη περίπτωση θα είχαμε το χάος και την καταστροφή αν δεν υπήρχαν οι ήρωες οι οποίοι αναλαμβάνουν πάντα να σώσουν ε, το έθνος ε, ε, υπέρ τη υπόλοιπη μάζας Μουσική Αν δεν υπήρχαν δηλαδή οι ήρωες του 1821, οι Τούρκοι θα ήταν ακόμη εδώ Μουσική Οι λίγοι λοιπόν γράφουν την ιστορία και οι αποφασισμένοι Αυτό είναι... Άλλη μια βαθιά αλήθεια που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε από την Επανάσταση του 1821 και να μην ζούμε με αυταπάτες ότι θα υπάρξει γενικός ξεσηκωμός των Ελλήνων. Δεν θα υπάρξει γενικός ξεσηκωμός τη Μάζας. Οι λίγοι πάλι θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα και αυτοί οι λίγοι και αποφασισμένοι και προετοιμασμένοι που έχουν πραγματική εθνική συνείδηση αυτοί θα αναλάβουν πάλι την απελευθέρωση του γένους. Και αυτούς πρέπει να εμεί. το είναι ένα πολύ σημαντικό νόημα που πρέπει να κρατήσουμε μεταξύ άλλων που θα πούμε και στη συνέχεια από την επανάσταση του γένους Επανάσταση του γένους δεν χαρακτηρίστηκε έτσι τυχαία Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτή την ουσία Τώρα όσον αφορά τις διάφορες προπαγάνδες και τα διάφορα ε, τις διάφορες οφιστίες που ακούμε από τηλεοράσεως που δεν έχουν αντίκρισμα στην πραγματικότητα δηλαδή προσπαθούν να παραποιήσουν την αλήθεια το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε κατευθείαν στις πηγές δηλαδή στην ιστορία του Διονυσίου Κόκκινου το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να διαβάσουμε πραγματικά από τις πηγές ε, για το πως έζησαν αυτοί οι ήρωες του 1921 το τι ήταν πραγματικά η Επανάσταση και πως τότε εξεγέρθηκε το ελληνικό γένος για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας αναλύωτα Αγρίμια κι μου Αγρίμια κι μου Πεστέλο, Πού, Τα σπίλια. Τα σπίλια. Τα σπίλια. Τα σπίλια. Τα σπίλια. βουνού Ένα, ένα άλλο ερώτημα που συνήθως προκύπτει και συζητιέται αρκετά και στα σχολεία και, στις, και από τηλεόραση από διάφορους διανοητές εντό εισαγωγικών και ιστορικούς ο καθένας λέει ότι είναι ιστορικός από τον Γεωργιάδη μέχρι τον Τατσόπουλο Λοιπόν, υπάρχει μια διχογνωμία τελικά αν ήταν η επανάσταση αυτή εθνική ή αν ήταν μια επανάσταση κοινωνική κατά των Τζιφλικάδων και των Κοντζαμπάσιδων και των δυναστών Τούρκων. Συνήθως οι αριστεροί λένε ότι αυτή η επανάσταση του 1821 είχε σοσιαλιστικό χαρακτήρα, κοινωνικό δηλαδή, γιατί οι Έλληνες καταπιέζονταν οικονομικά και κοινωνικά και ταξικά, ταξικά, δηλαδή ήταν κάτι σαν προλεταριάτο τότε, γιατί έχουν αυτή την εικόνα στο μυαλό τους, ε, Και ότι επαναστάτησαν για αυτού του λόγου. Η άλλη λένε ότι ήταν μια εθνική καθαρά επανάσταση για την ελευθερία για να ελευθερωθεί το η Ελλάδα και να δημιουργηθεί το σημερινό ελεύθερο κράτος. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Η αλήθεια τελικά βρίσκεται κάπου στη μέση. Ε, δεν ήταν ούτε αποκλειστικά εθνική αυτή η Επανάσταση, αλλά ούτε αποκλειστικά κοινωνική. Η Επανάσταση ήταν εθνοκοινωνική. Ήταν μια πραγματική εθνοκοινωνική Επανάσταση. Ε... Γιατί είχε καταρχήν ήταν καταρχήν ήτανε φιλετική. Ήταν φιλετική, αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί. Κανείς, οι, οι, οι ήρωες τότε, αυτοί που έχουν αφήσει τα απομνημονεύματά τους, γράφουν η επανάσταση του γένους. Δεν γράφουν ούτε καν η επανάσταση των Ελλήνων για να πεις ότι ήταν ψευδεπιγράφος Έλληνε. Λένε η επανάσταση του γένους. Είχαν δηλαδή φιλετική συνείδηση οι Έλληνε που επαναστάτησαν τότε. Άρα λοιπόν αυτό απορρίπτει εντελώς ότι ήταν μια ταξική επανάσταση Αυτό κατα... καταπέφτει και μόνο από αυτό Είχε όμως και κοινωνικό χαρακτήρα Όπως έχει και σήμερα ο ελληνικός λαός ε, Κοινωνική καταπίεση Δηλαδή υπήρχε η, η καταπίεση των Κοντζαμπάσιδων Που δεν ήταν μόνο Οθωμανοί Τούρκοι Ήταν και Έλληνες ε, υπήρχαν και οι τσιφλικάδες υπήρχαν και όλοι αυτοί που δυναστεύαν το ελληνικό γένος ε, πέραν από τους Τούρκους Αλλά θα επανέλθουμε όμως αναγκαστικά στο όραμα που είχαν οι, οι Έλληνες τότε ε, για την επανάστασή τους γιατί κάναν αυτή την επανάσταση το είπαμε και στην αρχή Καταρχήν λοιπόν για να δημιουργηθεί ένας χώρος ελεύθερος για αυτοδιάθεση των Ελλήνων αυτοδιάθεση σημαίνει οι Έλληνες να ορίζουν τον εαυτό τους. Και όχι ο τουρκικός ζυγός. Υπήρχε μίσος για τον Τούρκο. Υπήρχε μίσος αδυσόπιτο για τον Τούρκο και το βλέπουμε συνεχώς στην ιστορία της Επανάστασης. Αυτό δεν... είναι φιλετικό το μίσος, δεν είναι κοινωνικό, δεν είναι ταξικό. Είναι φιλετικό το μίσος. Αυτό μπορούμε να το δούμε αν διαβάσουμε τα απομνημονεύματα των αγωνιστών και την ιστορία. Οπότε ό,τι και να λένε, πέφτει στο κενό εκ των πραγμάτων. Και δεύτερον λοιπόν για να δημιουργηθεί ένα κράτος αυθεντικά και πραγματικά ελληνικό, όχι ένα κράτος που θα κυβερνάται κατά πώς κυβερνούνταν τότε ε, τα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό δεν το θέλανε οι Έλληνες. Οι Έλληνες είχαν πάντα το δικό τους τρόπο ζωής. Είχαν, είχαν το δικό τους τρόπο να αυτοδιοικούνται και μέσα από αυτή την αυτοδιάθεση και την αυτοδιοίκηση σκοπός ήταν βεβαίως να προσφερθεί ελληνική παιδεία και ελληνικός τρόπος ζωής αυθεντικά ελληνικός στις επόμενες γενιές οι οποίες θα ήταν αυτές που θα δημιουργούσαν μια εθνική αναγέννηση δηλαδή δεν φτάνει μόνο μια επανάσταση η επανάσταση θα ελευθέρωνε το χώρο και το λαό. Η εθνική αναγέννηση ήταν το μεγάλο μετά. και αμέσω κασάμε. Αφού εσένα τάσει τη Ισπανία, σίγουρα σα πάντα θα μείνει. Και δεν περάσω, πην τη Το λαγιά, <Τι> και πάλι. Το ξένο παρελθόν και πάλι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Αυτά είναι τραγούδια με πολύ εχθροπάθεια Όπως λέει τώρα το καινούργιο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν οι νεοοθωμανοί Οπότε κρατήστε τα αυτά θα τα ακούτε σε λίγο κρυφά γιατί θα είναι παράνομα Ζούμε σε νέα τουρκοκρατία δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε μια νέα τουρκοκρατία, όπου ελληνόφωνοι Τούρκοι κυβερνάνε τον ελληνικό λαό. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως ότι η επανάσταση έγινε τελικά αλλά δεν ολοκληρώθηκε γιατί δεν δημιουργήθηκε ε, η ελεύθερη χώρα όπου θα, υπήρχε, θα ακολουθούσε η εθνική αναγέννηση. Η εθνική αναγέννηση είναι η δημιουργία ενός πραγματικά νέου ελληνικού πολιτισμού γιατί οι Έλληνες φυσικά ε, δεν αξίζουν αυτή τη σημερινή νεοβάρβαρη παρακμή με τα ξένα πρότυπα που μας έχουν επιβληθεί. και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτισμό με αυτό το πολιτικό σύστημα ο κάθε λαός η κάθε φιλή έχει, έχει το, δικό τρόπο, ε, ζωής, το, έτσι, το δικό της τρόπο ζωής ας το πούμε έτσι και δημιουργίας είναι φιλετικά τα, τα στοιχεία αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια και εκφράζονται με, με τον τρόπο ζωής του κάθε λαού και ο ίδιο ο Χίτλερ ο Χίτλερ με, τον, ε, με τη δημιουργία του εθνικοσοσιαλισμού στη, στην πολιτική του διαθήκη μια ιδεολογία ο εθνικοσοσιαλισμό ο οποίο έχει διαδοθεί σε όλο τον κόσμο πλέον. Έτσι και έχει οπαδού σε κάθε χώρα. Στην πολιτική του διαθήκη ο Χίτλερ λέει εγώ έφτιαξα μια ιδεολογία η οποία είναι μόνο για Γερμανού. Γιατί ταιριάζει στην στη ψυχοσύνθεση των Γερμανών. Δεν είναι σαν τον κομμουνισμό όπου θα ισοπεδώνει τι φυλέ και θα επιβάλλεται. Ή το φιλελευθερισμό ας πούμε που ασχέτως με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κάθε φυλής να το επιβάλλεται αυτό το πολιτικό σύστημα φορεμένο. Εμείς λοιπόν οι Έλληνες με τόσες ιδιαιτερότητες φιλετικές θα θέλαμε να δημιουργήσουμε το δικό μας πολιτικό σύστημα που να ταιριάζει στη δική μας ψυχοσύνθεση και στα δικά μας χαρακτηριστικά και στο δικό μας τρόπο να συμπεριφερόμαστε. Όπως οι Γερμανοί χρειάζονται ένα σύστημα πολιτικό που να ταιριάζει στη δική του ψυχοσύνθεση και στο δικό τους τρόπο ζωής. Όπως οι Αμερικανοί, όπως οι, οι μαύροι της Αφρικής, δεν μπορούν βεβαίως να... να ζήσουν με δημοκρατία ή με φιλελεύθερο πολιτικό σύστημα γιατί είναι διαφορετική πάρα πολύ διαφορετικοί. Ε, στην Ελλάδα λοιπόν μας φορέθηκε ένα ξένο πολιτικό σύστημα με βάση το οποίο δεν μπορούσαμε να επιτύχουμε την εθνική μας αναγέννηση. Και έτσι φτάσαμε στην απόλυτη εξαθλίωση και παρακμή, σε περίοδο ελευθερίας όμως. Για φανταστείτε το, δηλαδή, περάσαμε 400 χρόνια ε, πολέμου και σκλαβιάς και αιματοβαμμένων αγώνων, αιματηρών αγώνων και... Το γένος παρέμεινε ελεύθερο και η συνείδησή του παρέμεινε ζωντανή και τώρα κινδυνεύει να σβήσει σε χρόνια ελευθερίας το ελευθερίας εντό εισαγωγικών. Η απάντηση λοιπόν στο τι πολιτικό σύστημα θα μπορούσε να ε, να... να έχει ο ελληνικός λαός για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει ένα νέο πολιτισμό μας τη δίνει και πάλι ο πλήθων γεμιστός στα κείμενά του Μουσική και πα, αν το πάμε και παραπέρα και ο Πλάτωνας βεβαίω, αλλά για να φτάσουμε μέχρι εκεί θέλουμε πολλά σκαλιά να ανεβούμε πνευματικά Μουσική πάντως οπωσδήποτε οι Έλληνες χρειάζονται η ιστορία το δείχνει ένα κοινοτικό σύστημα ανάπτυξης που θα είναι πιο άμεσος άμεσες οι σχέσεις μας και θα αυτοοργανωνόμαστε και θα αυτοδιοικούμαστε πιο άμεσα αυτό το ξένο σύστημα δεν ταιριάζει στον, στον ελληνισμό και πρέπει να αποτινάξουμε πολιτιακά όλο αυτό το ζυγό που έχει γαλουχίσει τόσες γενιές τώρα στην παρακμή και στην απεδεία απεδεία δηλαδή στην έλλειψη πεδίας και ελληνικού πνεύματος Ποτέ θα κάνει, ποτέ θα κάνει ξαστεριά. Ε, ποτέ θα φλεβάρισει, ε, ποτέ θα φλεβάρισει. Οπότε λοιπόν πριν κλείσουμε φτάντα και στο τέλος και της σημερινής εκπομπής είπαμε πολλά ε, Ίσως ήταν κουραστικά δεν ξέρω Αλλά πάντως είχε ένα νόημα να, τα, να αναφερθούμε σε αυτές τις σκέψεις που όλοι λίγο πολύ έχουμε κάνει ε, Πάντως κρατάμε οπωσδήποτε το εξής Ότι η επανάσταση του 1821 δεν ολοκληρώθηκε πρώτον γιατί δεν δημιουργήθηκε ένας ελεύθερος ζωτικός χώρος για τους Έλληνες ...και δεν μπορεί να υπάρξει μια εθνική αναγέννηση με αυτό το κράτος. Άρα αυτό το κράτος πρέπει να πέσει, να εξαφανιστεί, είναι ανθελληνικό. Δεν είναι κράτος ελεύθερων Ελλήνων, αλλά είναι μια νέα Οθωμανική κυριαρχία. Οπότε λοιπόν, εμείς ε, κατά συνέπεια σκεφτόμαστε ότι πρέπει να αναπτύξουμε δωμές σε αυτή την ξένη κατοχή... Να αναπτύξουμε τα δικά μας κρυφά σχολιά. Να αναπτύξουμε τις δικές μας επαναστατικές ομάδες οι οποίες θα έχουν προοπτική μια νέα κλεφτουριά. Μια νέα κλεφτουριά ενάντια σε αυτό το κράτος. Η οποία βέβαια θα έχει και ένα όραμα. Το όραμα που είχαν και οι επαναστάτες 1821 που μένει το μέχρι τώρα Και είναι ένα, μια ελεύθερη χώρα Για τους Έλληνες Πραγματικά ελληνική Η οποία θα προσφέρει Πραγματικά ελληνική παιδεία Στα Ελληνόπουλα Και θα ταιριάζει στον ελληνικό τρόπο ζωής Και στον ελληνικό πολιτισμό Όταν λέμε ελληνικό τρόπο ζωής Δεν εννοούμε το σημερινό τρόπο ζωής Το νέο ελληνικό τρόπο ζωής Που είναι ένας βάρβαρος Μια βάρβαρη παρακμή Δηλαδή θέλουμε μια χώρα η οποία θα γαλουχήσει τους Έλληνες που θα δημιουργήσουν το νέο μεγάλο ελληνικό πολιτισμό. Ασκεφτούμε σκεφτούμε λοιπόν όλα αυτά, ας τα, ας τα συλλογιστούμε, ας διαβάσουμε κιόλας, θα κάνουμε κι άλλες εκπομπές για αυτές τις ιδέες. και προπαντώ να το φρόνημα το φρόνημα το οποίο ε, χάρη σε αυτό έγινε και η επανάσταση του 1821 το οποίο βεβαίως δεν το εκφράζουν κανένας από τους σημερινούς αυτούς που βγάλανε λόγους ε, και ομιλίες τυπικές για την επέτειο της επανάστασης 25 Μαρτίου δεν μπορούν να την κατανοήσουν γιατί δεν την έχουν βιωματικά μέσα τους δεν, δεν την έχουν βιωματικά είναι κάτι ξένο για αυτούς δεν είναι ε, οι ίδιοι άνθρωποι με, τους Έλληνες του τότε Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ ε, κάπου εδώ για να κλείσουμε καλή εβδομάδα Σε, να σας ευχαριστήσω όλους ε, που ήσασταν και όλες, και τη, ειδικά την αριστεία που μου στείλε και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που ήσασταν σήμερα μαζί ε, και για αυτά που λέγαμε εδώ μέσα από το MSN Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους Και την επόμενη Κυριακή θα είμαστε πάλι μαζί Με ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα Που έχει συνέχεια από το σημερινό Και θα έχει επίσης ενδιαφέρον Λοιπόν καλή εβδομάδα και ραντεβού την επόμενη Κυριακή Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Παμένο η μοίρα να έχει να μησου. Μα πάμε με καμάρι, και λέμε όποιον πάρι.